Λοιπόν, πέρα να πω και εγώ τη μαφιά μου. Απέστε, ελεύθερα. Τι μουσική είναι αυτή που βάζετε, Τι τραγουδίνα αυτά που βάζετε. Ε? Επαναστατικά δεν τα αντέχουμε. Τρέπολα και μεγάλα. Εγώ και οι περισσότεροι. Οι μόνε λέξει που ξέρουμε ρώσικε είναι κουκουέκι σπασίμπα. Έλεγχο δηλαδή. Θέλω να εκφράσω μια φαντασίωση. Έρχεται λοιπόν ο Πούτιν στον Πεδρικό Μέγαρο. Και είναι όλοι μαζεμένοι και δεν ξέρουν Πούτιν, κεφαλή κλείνει. <laughs> Καλό. <ε. laughs> Συγκάζει το κουστούμι λοιπόν και φοράει εκεί την άσπιστολή που ξέρει Ζίου Ζίτσου, βαράτε με κι ασκλέο. έχει κάτω τον Καμένο, τα τέσσερα, και αρχίζει και το ρίχνει κροσωπατινάδες. Τον Παυλόπουλο από τα αυτοί και τον Τσίπρα από το πουκάμισο, από το Πέτο. Και τους λέει, κύριοι, αναλαμβάνω τη διακυβέρνηση της χώρας. Πώς σου φαίνεται? <laughs> Τι κάθατε να σα έχει πιαστεί για αυτό το λαό, ένα λαό που στέλνει στη βουλή το Λεβέντι, τον Άδων και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Κάτι θα ξέρει για να στέλνει αυτού. Εμεί δεν καταλαβαίνουμε. Είχα... Έχει μια σοφία ο λαό αυτό, Είχα... έχει μια ιδιαιτερότητα, ομολογουμένω. Θέλω τόσα μέτρα και δεν κατεβαίνει ένα εκατομμύριο κόσμο κάτω. Τι να... να κάνει ένα εκατομμύριο κόσμο κάτω, παιδί μου, καταρχήν δεν έχει τουαλέτε. Η λαϊκή πα έχει τουαλέτε. Θα πα Είχα... να κάνει Είχα... πορεία που θα κατουράμε στου δρόμου, θα χέσουμε σαν σκυλιά. Μα... Άρα καλά κάνουμε και δεν κατεβαίνουμε. Είχα... Αν δεν έχει τη βολή σου στον δρόμο, γιατί να πα να διαδηλώσει, να σ Σα παρακαλώ πολύ, ακούω το θήμιο. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει όταν λέει ότι είπε ο τσακαλότο το οτέο. Πήραμε το οτέο. Τι είναι αυτό. Τι εννοείται τι είναι αυτό. Λέει ο θήμιο, ήταν ο τσακαλότο το παπαδάκι το πρωί. Ωραία. Και του είπε τι πήρατε, τι δώσαμε. Δο... Και λέει τι δώσαμε, λέει ο τσακαλότο. Πήραμε το οτέο. Έχει κάνει ένα λάθο γράμμα μπροστά το τάφ. Βα... Δεν λέει καλά το πει. Τι δεν καταλαβαίνετε, δεν λέει καλά το πει. Σαφές τώρα, σαφές Ε, πιστεύω, Να, είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι τα δώσατε όλα και δεν πήρατε τίποτα Τι δώσαμε, τι πήραμε Ωραία, ας αρχίσουμε με τι πήραμε Πήραμε το π**, <π Και φίλο Καλαμούκη, τόλμησε και με αποκάλεσε κότα. Δεν αποκλείεται. Φαντάζομαι με αγάπη και καλοπροαίρετο το είπε. Έτσι, έτσι. Για το φίλο μου το Μαυρίκι, τον Παναγιώτη, επειδή σήμερα είναι Δευτέρα και ακόμα ψηφίζουμε, λοιπόν, εγώ και ψηφίζω και υποστηρίζω τον σύντροφο το Μαυρίκι, διότι τον γνώρισα το 2007-2010 στου δρόμου τότε με το ραγκούσι. Λα, την Ακαδημία έξω από τον ΟΑΕ για τα χρέη που έχουν οι Λα, λα, λα, λα. Μετά ξανασυναντηθήκαμε στην Καραγιώργη Σερβία στο εκπομπέο οικονομικό για του φόρου που μα βγάζει η κυβέρνηση. Σαν και, ναι, ναι, ναι, ναι, και του ΣΥΡΙΖΑ ηλιοβασίλε, το... ο Μαυρίκη σου μπροστά. Καλό ή κακό ο Μαυρίκη είναι από του συνδικαλιστέ που δουλεύουν. Δεν είναι θύμα να κάθονται στα γραφεία. Δουλεύουν. Και όταν δουλεύει για τα σου, καταλαβαίνει γιατί έχει Τον <στομίου> <Τόσο> έχει τελειώσει. <Κι> το το μουστάκι, γιατί το ξύρει, ο γαπτ. Τον ενοχλούσε, τα είχα πει. Εγώ το είχα καταγγείλει πριν δύο εβδομάδες στην <Κι> τηλεοπτική εκπομπή. <Κι> το είχε μόνο για να φρενάρει στο κρεβάτι όταν έκανε βουτιά με τη μούρη <Κι> Και τον ενοχλούσε, ή Υθε... θέλει να τσουλάει. <Κι> η μία ερμηνεία είναι αυτή, η δικιά μου, η σωστή. Και η άλλη ερμηνεία είναι ότι επειδή το μουστάκι έχουμε μάθει ότι είναι λεβεντιά, κατάλαβε ότι είναι κότρα. Τώρα, όχι, δεν θα λέμε ελληνοφρένα για πάντα. Θα λέμε 100 χρόνια χώριση εθνική κυριαρχία και οικονομική κυριαρχία. όπα, όπα, μη διαστρεβλώνουμε τι ειδήσει. 99 χρόνια. Μπρε, μέχρι και την Εχναντίο. Όπα, όπα, όπα, 99 <σομίως> χρόνια. 99, εντάξει, εντάξει. Όχι, όχι. Που, να λέμε δρόμι. αυτό που ισχύει, όχι άλλα. Αλλά... Μέχρι και την Εχναντίο εδώ είναι μέσα στο Taiped μου που πουλάνε. Δηλαδή, εγώ να βγω στον δρόμο, φάω, θα πουλήσουν και εμένα. <σομίως> Αν είσαι τυχερό, θα πουλήσουν και εσένα. Αντί να λέμε καλά που ο σε μια νεκρή αγορά βρήκε να πουλήσει. Έλαντε. Δεν νοιάζεται από πάνω. Αν πάω, 400 χρόνια σκλαβιέ, λέει. Είχαμε λέει θα μαζέψει. Εντάξει, <μαθημένη σκυριακά> μασμένοι <είμαστε, σκυριακά> <είμαστε, πιστεύει> τώρα. <σκυριακά> ότι δεν συμφωνούμε και με τη Βαγενά τώρα. Τι ο κηρύστη που λέει ότι. που την δίμη μου από πού είναι το πιάσμα που να τα αφήσει. Ο ένα <σκυριακά> είναι καλύτερο από τον άλλον. <σκυριακά> Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, ούτε βουλευτέ. Αυτό <σκυριακά> είναι πρόγραμμα <σκυριακά> για την επίδραση στο φεστιβάλ του καλοκαίρι. Ο Αριστοφάνη γατάκι μπροστά <σκυριακά> του. Πείτε σε αυτό το τομάρι που βρίζει. Ποιο τομάρι. Αυτό το υποκείμενο, το δίποδο, το έλογο θηλαστικό. Σα παρακαλώ κύριε, πώ μιλάτε έτσι. Έχει ακούσει πώ μιλάει για την κυβέρνηση. Και λίγα λέει. Εσεί οι Ριζέος, είστε. Σαν Έλλη είμαι. Πέντε. Το Σαν το πέντε. Σαν Έλλη. Χειρότερο. Πω, πω. Και πώ πιάνει σήμα στο βόθρο. Το... Απορώ πώ συνεννοούμαστε. Το ήθο και ο κύριο έχουν απόσταση όσο έχει φωτιά με το νερό. Τι λε βρενούμενο. Εγώ. Ναι. Το να ακού πω του δίνει πιστοποιητικά γιατί εγώ ξέρω ότι έδινε η ασφάλεια πιστοποιητικά. Και λίγα λέει. Λέγα λέει. Λίγα λέει, ναι. Τα και βασικά της θα της πρέπει να λέει και χειρότερα νησί. για αυτού που ψήφισε αυτή την κυβέρνηση. Καταλήσει, η συνιστότητα τη Νέα Δημοκρατία έχει καταλήθει. Κυρίω. Α, έχετε και αντίληψη. Αλλά αν έχει αντίληψη θα ψήφισε η Ρίζα και ανέλελαια. Όχι, αγώρι μου, δεν θα ψήβιζα. Θα ψήβιζα τι συνιστώσει τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ τη ΥΡέζια μόνο την άλτιλο τη αποτομμένη ότι υπάρχουν και άλλοι που βγαίνουν σιγά σιγά πολύ το χέρο. Κάνετε φωλιά κάπου. Το να δίνει πιστοποιητικά πέσου μόνο ο αριστερό δεν μπορεί να δηλώνει. Ε, καλά, δεν έχει πλαστά, είναι γνήσα τουλάχιστον. Δεν μου λέει αριστερά. Αυτός. Όχι. Ε. Γιατί άμα είναι αριστερό ο Τσίπρα και αυτή η κυβέρνηση δεν είμαστε αριστεροί. Εμεί ντρεπόμαστε να το πούμε. Εσεί δίνετε πιστοποιητικά όπω έδινε η ασφάλεια. Άμα χρειαστεί, να μα το ζητήσει κάποιο, ναι. Το παιχνίδι πιανού παίζεται όμω. Δεν καταλαβαίνει κι εσύ. Εξυπηρετούμε έτσι τα δεξιά πράγμα, συμφέροντα ε. αφού το έχει καταλάβει. Ε, Γιατί ε. δεν το συζητάμε ακόμα. Έτσι, μπραβό. Έμα τώρα, κυλωμένο γράμμα διαβάζει. Να σου πω, εσύ λογίζει για αριστερό. Ευχαριστούμε για τα αριστερά μέτρα. Πρέπει να απαντήσει, δεν έχει σημασία. Ευχαριστούμε για την αριστερή εξαθλίωση. Σαν κι αυτή δεν έχει άλλη. Τι έγινε εσύ. Ο ένα σου ζητάει την κουτσούμπα, ο άλλο σου ζητάει τον το καζάκι. Δεν μπορεί να χαλιναγωγήσει του ακουρατέ. Χάλασε το κοινό, χάλασε. Έμα εδώ κάνει παιδιά, τα ταΐζεις, τα ποτίζει, του δίνει λεφτά να βγουν έξω και έχουν και άποψη. Όλο αυτό πρέπει να το διαχειριστείτε όταν θέλετε στην κυβέρνηση. Καονικά. Ποιο είναι το κεντρικό νόημα τώρα από την ιστορία αυτή με την Αθηνά, ο Νάση ξέρει. Ότι τα, τα πλούτη δεν φέρουν την ευτυχία. Όσα λεφτά και αν έχει, το κέρατο θα το φά. Το κέρατο δεν κοιτάει τσέπι. Ό, όσο συμπαθητική κι αν είσαι, όσα λεφτά και αν έχει, Για κάποια στιγμή που δεν υποφέρεσαι, φυλάκια. Τι Χριστό καλή... Ανέστη, Μωρή δεν αναστήθηκε το πόσο καιρό θα το λέμε. Ε, Όλο το καλοκαίρι θα λέμε Χριστό Ανέστη. Και καλή ανάστη. Αϊ, Από του Γερμανού. Να αλλάξει εταιρεία τηλεφωνία. Δεν έχει καλό σήμα. Όπω μα ελευθερώσε την 25η Μαρτίου του 1821 και 28 το Αυγούστου του 1940. Τι λε, Μωρή πετριά. Τούτο τσακούδι τη Γροβίλουν πήρε το βραβείο, είναι το ιστορικό Τι λέει? 1944 ξέρει εναντίον ποιου είναι. Εναντίον ποιου είναι. Για πε. Εναντίον, εναντίον του αιμοσταγού Στάλιν. <σταγούς> εναντίον του αιμοσταγού Στάλιν. Και σα Έτσι... αρέσουν εσένα αυτά φαντάζομαι. <σταγούν> και θα πρέπει να ακουστεί αλήθεια ότι οι κομμουνιστέ είναι οι χειρότεροι φασίστεροι. Κόκκινος... Επιτέλου βρέθηκε ένα τραγούδι να μα ενημερώσει πάλι καλά. Αφού <σταγούν> το λέει η Eurovision <σταγούν> θα ισχύει. Εσεί αφού είστε πάλι κομμουνιστέ. Δεν... Γιατί ρε λένε δεν είσαι εσύ κομμουνίστρια Όχι βέβαια εσύ Τι είσαι μωρή Χριστό... Είσαι από το Χριστό και δεν είσαι κομμουνίστρια Εγώ είμαι εναντίον της Ουκρανίας Με αυτά που γίνεται Ναι αλλά έβγαλε τραγούδι που κατέδειξε όλα αυτά Αυτό το τραγούδι όμως 1944 λέει, Είναι γιατί... αρκετό για να σε κάνει υπέρ τη Ουκρανίας Δεν μας είχε πει για το Στάλιν Ο Στάλιν είναι ο χειρότερος Εμωσταγής δολοφόνος Μωρί Λουκάς ήρελθε τους πατάρους, τους Δεν ήσουν εσύ με τον Στάλιν Εγώ και στα ελληνικά σα είχα τον καιρό. Έποιο mm -hmm. ή μόλι. Αυτό το τραγού ή αγενικό 44. Είναι τα μούτα mm σα που λέω και σε δημοκράτε. Τι δημοκράτε δεν κοροϊδέλε -hmm. για τον κόσμο. Μα πρότασε, Θεάνει, εγώ αυτό φοβάμαι. Mm -hmm. Εσύ ποιο φασισμό προτιμάσει. Mm -hmm. Τι χρώμα μα αρέσει καλύτερα. Mm -hmm. Το μαύρο σου πάει πιο καλά. Έφερε σε εκατομμύρια. Μορήκα, σου παράξει mm -hmm. τηλεφωνία. Mm -hmm. Δεν σε κολακέβαια. αυτή σου κάνει κακό σήμα. Mm -hmm. Έλα. Για. Αυτό Αυτός Αυτός ο άνθρωπος αυτός που λέει το ραγόδι Είχαμε μιλήσει χθες από την ώρα Καλή φάση Έτσι έχετε στο σταθερό σα το σπίτι που είναι Σε ποια εταιρεία Έχετε σταθερό Όχι θέλετε να μου το βάλετε Να μου το κάνετε σταθερό Έτσι, Εσείς είμαστε... κάνετε επισκέψεις στο σπίτι ε, Εσύ έχεις σταθερό τηλέφωνο Έχω έχω σε... Αλλά δεν το χρησιμοποιώ ένα πράγμα Δεν ξέρω <laughs> Δεν μπορώ το σταθερό Με πνίγει <laughs> μου, Θα... μου είναι πολύ δέσμευση. Σου βάλω δέσμε μόνο... Να μου βάλει. Τι βλέπει, ποδόσφαιρο ή ταινίε περισσότερο. Τσόντε. Τσόντε και τότε θα σου βάλω. Τσόντε μόνο, όχι τίποτα. Ε, τσόντε έχει μόνο σου τέτοιο από το ίντερνετ. Γιατί να βάλει νοβάτ τσόντε. Αχρεωθεί 10 ευρώ παραπάνω. Θέλω να πληρώνω εγώ το καλό πράγμα. Δεν μ' αρέσει το τσάπα, δεν το εκτιμώ. Μουσείμ, τρώω μπανάνα και σα σκεφτόμουν. Τελάει την μπανάνα. Λέλο, φαρθεί. Χρίζα, Θα φάμε μπανάνα, φάτι. Και επειδή ήρθε και παλιός φάει την μπανάνα όταν δεν να κάνεις φάει την μπανάνα Για όσους θυμούνται Φάει την μπανάνα Φάει κάτι Σαμαράς έκανε το 1 δέκατο από αυτά που έχει κάνει ο Τσίπρας. Γιατί είδαν ότι φύγαινε οι οργοί και έπρεπε να βάλουν άλλο στη θέση του να κάνει τα υπόλοιπα. Γι' αυτό έκανε το 11ο σεμά, γιατί μπορούσε να κάνει μέχρι το 11ο η Και αν μπορούσε να κάνει μέχρι τα 5-10 θα τα έκανε. Τώρα ο Τσίπρα θα κάνει μέχρι αυτά που μπορεί, και αν μπορεί να κάνει μέχρι εκεί που θα πάει, και αν δεν μπορεί αυτό, θα βάλει έναν άλλον να κάνει αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο Τσίπρα. Δηλαδή, ποιο πιστεύει ότι όλοι αυτοί δεν έχουν τα ίδια φεντικά. Τότε τέθηκε αυτό το θέμα. Ό, ότι δεν έχουν τα ίδια φεντικά. Α <laughs> έχουμε κάποια πράγματα και αυτονόητα τελειώνουμε, να τελειώνουμε παρακάτω. Γεια σου Ποστόλη. Γεια σου Γκομενάκη. <laughs> τι κάνεις. Καλά, καλά. Τώρα που σου λίγο καλύτερα. Ε, τον Αύγουστο τι θα κάνεις. Ο παπα. <laughs> τον Αύγουστο που μου χρωστάς. Τον Αύγουστο που μου χρωστάς, τον ξέχασαι. Γιατί μου χρωστάς ο Πέσης είναι έναν Αύγουστο. <laughs> ναι, σου χρωστάω. <laughs> τον Αύγουστο δικό φεγγάρι, δεν το βρήκαμε. Δυο νωρίς ήρθω Σεπτέμβρης και χαθήκαμε πως χωρίσαμε με τόση ευκολία θυνοπόρο θα πει μελαγκολία Τι θε να κάνουμε, Είμαι ανοιχτό σε προτάσει. Να είσαι και εσύ ανοιχτή σε διάθεση. Ναι, εννοείται. Θα μου δώσω τηλέφωνο σου. Ωπ, καλησπέρα. Πόσο χρόνο είσαι, είπαμε. Περίμενε, γιατί ο διάρκεια θα καρφωθεί. Περίμενε, λίγο θα σταματήσει. Σταματήσει. Αν το σου το τηλέφωνό σου, θα μου το έδινε. Αν σου ζητούσα μια φωτογραφία, τα στήθια σου θα μου τα έδινε. Όχι. Γιατί Γιατίμωρη? Φωτογραφία, ως Βίντεο, βίντεο. Τι να κάνω. Α live? Oh. Είμαι και χάπατο, δεν τα παίρνω χαμπάρι, live μόνο, μόνο live. Αυτά είναι. Live, live. Το δέχομαι. Πόσο χρόνο νησί είπαμε, 39. Τι έχει πρόβλημα. Εγώ, όχι, καλέ, για ενημέρωση. <laughs> με ανάψη με σημεριά την το δεν μου το δώσω όμω. Θα ξαναμιλήσουμε, έλα, γεια. Τι πρόστιχα ρε πολιτική είναι αυτή ρε. Νέα δημοκρατία και πασόκ πλησιάζουν με αυτό που λέει ο φίλη ρε. Τα πελατειατάκια τους. Αυτοί τους δώσανε τα διπλώματα και να πάνε να τους τοποθετήσαν στο δημόσιο και τώρα λέει διόκστους. Ξέρεις γιατί το λένε. Γιατί σου λέω αν πετύχε αυτό το και περάσουνε. Θα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί. Τέτοιοι ξεφτυλισμένοι απρόπυρε είναι ρε.